εγώ είναι το νόημα στη σχέση. που το νόημα των σχέσεων. Όποιο είναι και το νόημα της ζωής μας Γιατί οι σχέσει είναι η ζωή μας Επομένως όποιο είναι το νόημα Της ζωής μας Είναι και το νόημα των σχέσεων Αν ο άνθρωπος δεν έχει βρει νόημα Στη ζωή του Δεν θα βρει νόημα και στη σχέση Ανάλογο άνθρωπος τι επενδύει στη ζωή του τι προσδοκία έχει στη ζωή του ανάλογη προσδοκία και ανάλογο στόχο θα έχει και στη σχέση Η... Το ερώτημα το τι νόημα υπάρχει στη σχέση από το τι προσδοκεί ο άνθρωπος στη σχέση και ποια είναι η πραγματική επένδυση του πολλές φορές απέχει πάρα πολύ και μάλλον τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται τόσο να βρει το νόημα ή μάλλον τι νόημα υπάρχει στη σχέση αυτό περισσότερο τον ενδιαφέρει σε θεωρητικό επίπεδο στην πραγματικότητα τον ενδιαφέρει πως θα αισθανθεί καλά εις την σχέση. Αλλά και σε όλη μας την ζωή δεν αναζητούμε αυτό που ορίζεται ως ουσία ως αλήθεια ε, αλλά μας ενδιαφέρει τι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να σανθούμε όμορφα και καλά. Είναι πολύ ένδειξη ο ο άνθρωπος να ερωτά τον εαυτόν του ποιος είναι ο λόγος που κάνει κάτι. Και αυτό όχι σε μια διάσταση νευρωτική διαρκώς να ερωτώ τον εαυτό μου τι κάνω και γιατί το κάνω. Αυτό έχει να κάνει με μια συνολικότερη εσωτερική τοποθέτηση. Δεν είναι μια διαδικασία αναλυτικότητος που κουράζει τον άνθρωπο και τους γύρω του, αλλά έχει να κάνει σαν μια συνολικότερη εσωτερική διάθεση του ανθρώπου. Επομένως είναι ένδειξη οριμότητος, να μη μας ενδιαφέρει μόνο ο τρόπος για να αισθανόμαστε απλώς καλά αλλά να μας ενδιαφέρει αν αυτός ο τρόπος έχει λόγο και έχει αλήθεια. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό είναι που δίνει ζωή στον άνθρωπο. Πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε και αισθανόμεθα προσωρινά να είμαστε καλά εν τέλει να μην είναι φανέρωση και αίσθηση ζωής αλλά να είναι μία δαπάνη της ουσίας μας της εσωτερικής ουσίας μας της περιουσίας μας το μεγαλύτερο ερώτημα που τίθεται σήμερα στον άνθρωπο ή η μεγαλύτερη του ανάγκη ή η μεγαλύτερη του προσδοκία είναι τι θα κάνει για να αισθάνεται καλά γιατί ο άνθρωπος συνήθως αυτό προβάλλει και γι' αυτό κλαίγεται λέει πως δεν είμαι καλά δεν νιώθω καλά δεν είμαι ευχαριστημένος με τίποτα δεν ευχαριστεί τίποτα νιώθω άσχημα νιώθω ένα κενό. και όλη η αγωνία του ανθρώπου δεν να βρει την αλήθεια αλλά πως θα αποσιοποιήσει αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση μέσα του και πως θα την ανταλλάξει με μια διάθεση θετικότερη να νιώσει όμορφα Ακόμη και η πλειονότητα των ανθρώπων που πηγαίνουν στην εκκλησία δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία αναζήτηση, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία να βρουν τον τρόπο μαγικά να λυθούν τα προβλήματά τους χωρίς να θυχθεί ο εγωισμός μας η εγωπάθειά μας ή η φιλαυτία μας Συνήθως γκρινιάζει ο άνθρωπος και λέει πως δεν είναι καλά αλλά και δεν νιώθει καλά δεν ερωτά όμως με ποιον τρόπο μπορώ να γίνω καλά αλλά περισσότερο ακόμα δεν είναι διαθε... διατεθειμένος με προσωπικό κόστος να γίνει καλά δεν μπαίνει σε δικασία να ερωτήσει τι οφείλει να θυσιάσει για να γίνει πραγματικά καλά και να θεραπευτεί αλλά τον νοιάζει να αισθανθεί καλά με αν η βάση αυτή του να είναι καλά είναι η γνώση η σοφία η αλήθεια και να μην είναι η βάση η πραγματικότητα αλλά έστω ας είναι και ένα ψέμα αρκεί εγώ να νιώθω καλά και πολλές φορές η Εκκλησία υπηρετεί το ψέμα αυτών του ανθρώπου Του ικανοποιεί την ανάγκη Να αισθάνεται όμορφα Χωρίς να μπαίνει σε μπελάδες Να του βγάλει την αρρώστια στην επιφάνεια Για να δει ο ίδιος τι γίνεται Λοιπόν το ερώτημά μας είναι Όχι απλά Ποιο είναι το νόημα Τον σχέσεων Αλλά Είμαι διατεθειμένος να αρνηθώ έστω ένα κομμάτι του εαυτού μου στην διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας ή της χαράς. Δεν υπάρχει χαρά χωρίς θυσία. Οντολογική χαρά. Τι σημαίνει οντολογική χαρά. Η χαρά που είναι καρπός της χαρας δεν υπαρχει χαρα χωρις οντολογικη χαρα τι σημαινει οντολογικη χαρα η χαρα που ειναι καρπος της αληθειας είναι ψυχολογική χαρά αυτό που με κάνει να αισθάνομαι καλά ανεξάρτητα αν υπάρχει αλήθεια και ο λόγος σε αυτό το πράγμα θα λέγαμε η ψυχολογική χαρά είναι η χαρά των αισθήσεων επομένως οφείλουμε να ερωτήσουμε τον εαυτό μας είμαι θα έτοιμη σε μια αναζήτηση της αλήθειας ή του νοήματος να θυσιάσουμε το ίδιο θέλημα σου λέει ο άλλος δεν είμαι καλά δεν σε ρωτά όμως ποια διαδικασία θα ακολουθήσω για κάτι τέτοιο αλλά θέλει μαγικά να γίνει καλά χωρίς η δική του συμμετοχή τέτοιος Θεός Ξαρλατάνος δεν υπάρχει που να μας κάνει μαγικά χωρίς η δική μας συμμετοχή και συνεργία και πήγνωση καλά Ούτε υπάρχει τέτοια εκκλησία Ούτε υπάρχει τέτοιο μυστήριο Είναι πάτι αυτό Είναι ένα ψέμα τεράστιο Δεν είναι ναρκωτικό ο Θεός Ο Θεός είναι η ενεργοποίηση Της προσωπικής μας ευθύνης Είναι η ανάληψη Του προσωπικού μας κόστους Για να μπορούμε κάτι να γευτούμε πριν προχωρήσουμε λοιπόν σε διαδικασία να λέμε σημαντικέ λέξει και να πουλούμε αγιοσύνη και πνευματικότητα, πρέπει να δούμε μέσα μα τι γίνεται. Ξέρουμε καταρχήν τι θέλουμε. Τι θέλουμε ένα από τον Θεό. Τι θέλουμε ένα από τα μυστήρια. Τι θέλουμε από την Εκκλησία. Είμαι υποψιασμένοι. Και αν αυτό που, το, που θέλουμε γεννάται και κατακτάται μέσα από μια επώδυνο διαδικασία η θα έτοιμη να την ακολουθήσουμε η γνώση λοιπόν του νοήματος δεν είναι μια διαδικασία διανοητικής λύσεως και απαντήσεως αλλά μια προσωπικής μετοχής θυσιαστική στο γεγονός της αλήθειας Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος διατηρεί αυτήν την υπαρξιακή περιέργεια που δεν είναι απλώς αφηρημένη περιέργεια του νου του αλλά όμως ο άνθρωπος συμμετέχει στην αναζήτηση του να αναγνώσει να αναγνωρίσει τα βάθη της καρδίας του τις πραγματικές ανάγκες της καρδιάς του και τον τρόπο να τη ικανοποιήσει δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Δεν είναι δυνατό. Λοιπόν, ερώτημα. Τι θέλουμε. Ξέρουμε τι θέλουμε. Τι ζητούμε. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει. Ξέρουμε τι είναι για μας χαρά. Πόσο έτοιμη είναι θα να φυσιάσουμε κάτι απ' τα όνειρά μας και τους στόχους μας στην αζή της αυτής χαράς δηλαδή θεωρώ η Εκκλησία ότι είναι ένας έξυπνος τρόπος εκ του ασφαλούς να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχω μέσα στην καρδιά μου ανεξαρτήτως αν είναι υγιή ή άρρωστα ένας τρόπος εκ του ασφαλούς γιατί ο Θεό θα τα έχουμε καλά μαζί Του θα τον κολακεύσουμε και διακολουθούμε την πνευματική νοδόμη τη Εκκλησία, τα μυστήριά τη, χωρί επίγνωση. Και πιστεύουμε αυτόν τον τρόπο, θα ξημενίσουν το Θεό για να είμαστε πιο σίγουροι για το αποτέλεσμα που έχουμε μέσα στην καρδιά μα και είναι θησαυρό για μα. Επομένω, τι είναι χαρά τελικά. Συνδυάζεται η έννοια τη χαρά με την πραγματική χαρά που έχουμε ανάγκη και έχουμε αναγνωρίσει. Έρχεται ο άλλο και σου λέει: Δεν είμαι καλά. Και του λες γιατί, δεν ευχαριστούμε τίποτα, γιατί, τι θέλεις, λέει μια δουλειά και ένα μάντρα ή μια γυναίκα Και έχει τόσο αιμονή σε αυτή την ιδέα που δεν μπορείς να πει τίποτα για τον Θεό Και του λες ξεκίνεται η πνευματική ζωή, δηλαδή αν έχουμε εκκλησία θα γίνουν αυτά Δηλαδή αν έχουμε εκκλησία θα με ο Θεός Ο Θεός τι κάνει είναι η άκρα ευγένεια το διώχνεις και φεύγει, τον καλείς και έρχεται δεν μπορεί να επέμβει δυναστικά σε μας, να μας αλλοιώσει χωρίς εμείς να θελήσουμε για να μπορούμε να συνοηθούμε και να έχουμε μια στοιχειώδη συνεννόηση με τον Θεό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς τι θέλουμε Ίσως τολμηρό είναι αυτό που θα πούμε αλλά καλύτερα να είμαστε εκτός εκκλησίας για να έχουμε συνέπεια με αυτό που λέμε και αυτό που ζούμε μέχρι κάποτε να χρεοκοπήσουμε και να διαπιστώσουμε την αξία των επιλογών μας γιατί έτσι νομίζουμε πως είμαστε και του Θεού και νομίζω πως τα γευτήκαμε τα πνευματικά και δεν βγάλαμε και αποτέλεσμα και δεν χαρήκαμε και τίποτα και έτσι καταναλώνεται και διαστρέφεται η έννοια του Θεού έτσι ίσως είναι προτιμότερο να ζούμε μακριά και έξω από το Θεό μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τα όρια και της αμαρτίας και του ψεύδους αλλά να ενδεπιστώσουμε και να αποθήσουμε την αλήθεια Οπότε είναι σημαντικό πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τον εαυτό μας Τι είδου επένδυση ζωής έχουμε κάνει Τι είναι για μας χαρά γιατί αυτό θα φωτίσει όλη μας τη ζωή σε όλες τις λεπτομέρειες γιατί αν εγώ ξεκαθαρίσω μέσα μου ποιος είναι ο θησαυρός μου ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μου ποιο είναι το όνομα της καρδιάς μου θα είμαι υποψιασμένος θα έχω μια εσωτερική συνάφεια και συγκρότηση στο να ξέρω τι προσδοκώ και από το κάθε τι αν είμαι μέσα μου και έχω, ζ, ζω μια πνευματική σχιζοφρένεια και είμαι και από εδώ και είμαι και από εκεί και έχω 300.000 στόχους μέσα μου και δεν υπάρχει εσωτερική συνάφεια ενότητα και συγκρότηση δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι θέλω Είναι βάσανο και για τον εαυτό μου και για τους άλλους Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν μέσα μας τι θέλουμε και αυτό θα βγει και στην καθημερινή μας πράξη τότε αρχίζει να διαφωτίζεται και το ποιο είναι το ενόημα της σχέσεως αν είμαι όμως πελαγωμένοι, τότε δεν μπορεί να βγει άκρη και από εκεί εξάλλου τι νόημα έχει να πει σε κάποιον άνθρωπο ότι το νόημα της σχέσεως είναι να βρει τον Θεό τι νόημα, δεν λέει τίποτα αφού η καρδιά του δεν τον αναζητεί τι νόημα έχει να πει σε έναν άνθρωπο ότι το νόημα της σχέσης είναι να μάθει να βγει από τον εαυτό του αφού δεν έχει ως στόχο τον Θεόν και τον σταυρικό τρόπο ζωής δια του οποίου αποκαλύπτεται ο Θεός αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος να βγει από τον εαυτό του χωρίς συμφέρον δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το πράγμα Θα σου πει καλά, μόνο θα δίνω, δεν θα παίρνω Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία Αυτής της αποκαλυπτικής διάστασης ζωής Ότι η από τον εαυτό μου Είναι ο ασκητικός τρόπος Για να βρω τον εαυτό μου στο πρόσωπο του άλλου Δεν μπορώ να το κάνω αυτό Γιατί μέσα στην καρδιά μου Κυριαρχεί μια φαντασίωση ζωή Που έχει να κάνει με κάποια Ιδέες. θέλω αυτόν τον άντρα με αυτό το στυλ θέλω αυτή τη διεγγεία με αυτό το στυλ και φτιάξει, οργάνωσε ο άνθρωπος διάφορες ιδέες μέσα του και είναι εγκλωβισμένως αυτές αυτός ο κακομύρης άνθρωπος ξέρει τι του γίνεται αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει δεν μπορεί Γιατί μέσα στο κέντρο της καρδιάς του δεν έχει ξεκαθαρίσει τι είναι γι' αυτόν χαρά λέει η αγάπη αλλά τι είναι αγάπη να έχει κάποιοι που το χαϊδεύει τι είναι αγάπη τελικά. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να λάβει εμπειρία έστω μέσα σε μια θεωρητική βάση της αγάπης όταν δεν αγαπά τον εαυτό του Πώς να αγαπείς τον εαυτό σου όταν δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία να σεβαστείς τον εαυτό σου Πώς τον σέβεσαι τον εαυτό σου Ανοίγοντας τους ορίζοντες του εαυτού σου στις πραγματικές δυνατότητέ του Που είναι η αλήθεια, που είναι η ιονιότητα Μα έχουμε γκλωβίσει τον εαυτό μα στη μιζέρια του εφήμερου Έχουμε αρνηθεί για τον εαυτό μα Της διαστάσει αιωνιότητο. Άρα, ποια εκτίμηση έχουμε του εαυτού μα, πώ αγαπούμε τον εαυτό μα, πώ σεβόμεθα την καρδιά μα με αυτά τα δεδομένα, πώ μπορεί να βγει από τον εαυτό σου για να αγάπησε τον άλλο. Θα βγει με διάθεση συμφέροντο, θα βγει για να κερδίσει, θα βγει για να αρπάξει, όχι για να δώσει. Ανιστερόβουλα Αυτά όλα λοιπόν για να μπορέσει ο άνθρωπο να πει και να καταλάβει και να αποδεχθεί ότι το, το νέγμα της σχέσεως είναι να βγω από τον εαυτό μου να περιορίσω τη φιλαυτία μου και να βρω στο πρόσωπο του άλλου την παρουσία του Θεού το νέγμα της σχέσεως είναι να νικηθεί η αμαρτία που είναι η διάσπαση που είναι η σχάση, που είναι ο χωρισμός και να βρεθεί η μετάνο που είναι η ενότητα και η αποδοχή του άλλου δεν μπορεί να γίνει απλώς θεωρητικά χωρίς πνευματική βάση. Και αυτή η πνευματική βάση ξεκινάει από το πρωταρχικό ερώτημά μας. Πού έχουμε στραμένει την καρδιά μας, ποιος είναι ο θησαυρό τη ποια είναι η χαρά της. <coughs> Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος και λογικά είναι πλεγμένος σε διάφορες μπερδεμένε ψυχολογικές καταστάσεις οι οποίες κληρονομούνται είτε από το περιβάλλον που μεγάλωσε στο οποίο δεν αντιστάθει δεν το ήλεγξε, το απεδέχθη ταυτίστηκε με αυτό και το φόρτωσε και περισσότερη ενέργεια λογισμούς ο άνθρωπος και είναι ένα αλλοπρόσαλλο πραγματάκι ο άνθρωπος μια τραγική ύπαρξη που το βάθος της καρδιάς του θέλει τί πως να κυριαρχήσω τον άλλο πως να γίνω ο Θεός του άλλου πως να μελατρεύσει ο άλλος αυτός ο άνθρωπος που έχει τέτοια υποδομή πως μπορεί να έρθει σε κόντρα με το θέλημά του και όταν φτιάχνει σχέση τη φτιάχνει για να είμαι ο Θεός του άλλου τι λένε οι ερωτευμενοί είσαι η ζωή μου Ξέρετε τι κρύβεται όπως αυτό Είναι γιατί θέλει να ακούσει ότι εγώ είμαι η ζωή σου Λέμε στον άλλον Είσαι η ζωή μου Είσαι το παν για μένα Γιατί πίσω από αυτήν την κουβέντα Εκφράζω αυτό που θα να ακούσω εγώ από τον άλλον Ότι είμαι η ζωή του Ότι είμαι το παν Να είναι δυνατόν ο άλλος να είσαι η ζωή σου Να είναι η ζωή σου, μα είναι δυνατόν Άντες ταλέπωρος άνθρωπο. Είναι δυνατόν, τι παραμύθι είναι αυτό Τι εξάρτηση είναι αυτό, τι ψέμα είναι αυτό Τι απάτη είναι αυτή Είναι η απάτη Η φαντασίωση Και τι αποτελεσμα έχει Να μην μπορεί ο άνθρωπος να σταυρώσει Μια αληθινή κουβέντα με τον σύντροφό του Όταν άλλος είναι η ζωή σου Πρώτον Ζεις ένα ψέμα, θεοποιείς Κάτι που δεν είναι θεός δεν μπορείς και κρύβεται εκεί η ειδωλολατρία μας η ειδωλολατρία δεν είναι μόνο να προσκύνουμε τα ειδωλα η ειδωλολατρία μας είναι να θεοποιούμε τον έρωτα ως μια διαδικασία ανθρώπινη όταν η άλλη ή ο άλλο ψάχνει τον θεόν του και πίσω από αυτή την ερωτική προσδοκία κρύβεται όλη του η υπαρξιακή ανησυχία Τότε αυτό είναι μια τεράστια απάτη και ένα τεράστιο ψέμα που γεννά μοίρια όσα προβλήματα γιατί δεν δίνει τι αληθινέ διαστάσει και του άλλου και τη σχέση Και άρα ζει ένα ψέμα. Θα έρθει μετά από αυτό η απογοήτευση, η απελπισία, οι ιστορικές συγκρούσει, η εναλλαγή των ερωτικών συντρόφων, θεωρώντα πω αυτό που είχε ήταν αυτό που προσδοκούσε, αν κάτι άλλο περιμερίζει για να σωθεί, Δεν μπορεί ο άνθρωπο να υπομένει. Όταν θα γκρεμιστεί το είδωλο, όταν θα γκρεμιστεί ο Θεό, δεν έχει την, την, την παιδεία και την εσωτερική αγωγή. Γι' αυτό είπαμε: Η καρδιά μα καλλιεργείται εφόσον ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να της δώσουμε, και ποια, ποιο είναι το περιεχόμενο που θέλει να της δώσουμε, και ποιο είναι ο θησαυρό τη καρδιά μα και τι αναζητεί η καρδιά. Από εκεί γεννάται μια, ένα ήθο και μία αγωγή. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο άλλο να είναι η ζωή μου. Βεβαίω σε πνευματικό πλαίσιο ο άλλο είναι η ζωή μα ή ο θάνατός μου με την έννοια ότι αποκαλείται το Θεό. Όταν όμω τον άλλον ψυχολογικά τον ορίζω ω ότι είναι η ζωή μου αυτόνομα και ξέχωρα από τον Θεό, τότε αποδίδει στον άλλον αυτό που έχει ο Θεό. Και τον θέτω το αντί του Θεού. Γι' αυτό μετά δεν μπορεί ο άνθρωπο να υπομένει σε μια σχέση και να κατανοήσει βαθύτερα πράγματα αλλά αυτό τι γεννάει όταν ο άλλος είναι το παν για μένα και είναι η ζωή μου τι άλλα προβλήματα γεννά να σας πούμε πρώτο αμέσως ο άλλος μπλοκέρνει εγώ είμαι η ζωή του εγώ είμαι η ζωή της πω πω τι ευθύνη είναι αυτή δηλαδή θα είμαι υποχρεωμένος διαρκώς να τρέφω τι προσδοκίε του, τι προσδοκίε τη. Πρώτον, πέρα από το ότι αυτό κρύβει μια βαθιά υπαρξιακή διαστροφή των ακάμνων των άνθρωπων των άλλων θεών. Επίση, έχω όνειρα και προσδοκίες που ξεπερνούν την πραγματικότητα άρα είμαι εθεροβάμων πατώ στα σύννεφα δεν μπορώ να διαπραγματευθώ στην ουσία τη σχέση και να ωφεληθώ και να καλλιεργηθώ εμείς ξέρετε παντού τι κάνουμε τι είναι σύμπτωμα της πτώσης μας θέλουμε να καθόμαστε, να καθόμαστε σταυροπόδι και να ξεπερνούν και οι από μόνες τους να έρχονται αυτό που θέλαμε να μας έχουν σαν βασιλιάδες και βασίλισσες και να όλα ίσια χωρίς δική μας συμμετοχή και ευθύνη έτσι λοιπόν όταν θεωρώ ότι άλλος είναι η ζωή μου αναγκάζω τον άλλο διαρκώς να παίζει τον ρόλο του σωτήρα θέλω από τον άλλον να παίρνω τα πάντα βρίσκω ένα σωτήρα που θα ζητώ τα πάντα και για όλη μου την εσωτερική και την θα φταίει αυτός ή αυτή ή και το θύμα και το άλωση της προσωπικής μας κατάντιας της έλλειψης προσπάθειας αλλά τότε ποιο είναι το όριο της σχέσεως και της εξάρτησης από τον άλλον Καταρχήν κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη τη δική μας Όσο δικός μας άνθρωπος κι αν είναι Κανείς δεν μπορεί να, να αγωνιστεί αντί ημών Άρα η υπόθεση της σωτηρίας μας είναι μοναχικός δρόμος Προσωπικός δρόμος Που βεβαίω περνάει απαραίτητο και από τον άλλον αλλά η ελευθερία μας είναι το μόνο στο οποίο δεν μπορεί να παρεύει ούτε ο ίδιος ο Θεός. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη εχμαλωσία να νιώθεις ότι ο άλλος είναι γαντζωμένος από πάνω σου και στηρίζει την χαρά του πάνω σου. Και δεν είναι μόνο Μεγάλο βάσανο Αλλά θα γερνάει όλη τη μιζέρια Αυτός ο άνθρωπος Που δεν έχει την εμπιστοσύνη Στην προσωπική του αξία Και θεοποιεί τον άλλο Τι άλλα συμπτώματα βγάζει Συνεχώς θα κλαίγεται Θα κλαίει, θα κλαίει, θα παραπονιέται Για να ασχολούνται το όλο μαζί του Δεν έχει αυτοπεποίθηση Θα είναι καχύποπτος διαρκώς. Φαινομενικά θα αφήνει ότι δίνει τα πάντα, αλλά δίνει τα πάντα προς το κόντας να το λατρεύσω. Γιατί ποθεί τη λατρεία των ανθρώπων. Η ανάγκη όμως του ανθρώπου να στηριχθεί με απόλυτον τρόπο και να είναι εξαρτηματικός από τον άλλον είναι αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού λέμε οι εξαρτημένη, οι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά η εξαρτημένοι από τον ακολουσμό, οι εξαρτημένοι από τον άνθρωπο διαφέρουν νομίζετε δεν διαφέρουν η μαμά είναι εξαρτημή από το παιδάκι της και κατηγορεί τον αρκομάνη Η ναρκομάνησες είχες η μαμά Για σένα ο Χριστό δεν είναι ο Χριστός Είναι ο μπέμπης σου Πείνεσαι 40 χρόνια και τον ταντεύεις Εσύ τι αγωγηθείου θα δώσεις Μα πώς στην εκκλησία είχαν και παρακλήσεις Με γεια σου, με χαρά σου Αυτές οι παρακλήσεις είναι παλαδομάρα Δεν δίνουν τίποτα Αφού Θεός σου δεν είναι ο Χριστός η μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνεις παντρεμένος είναι να προστατεύσει τον Χριστό από τη λατρεία του παιδιού του να μην βάλει τη λατρεία του παιδιού του πάνω από τον Χριστό αλλά εν Χριστό να τον προσεγγίζει αυτό τον Χριστό πλησίας με ελευθερώνει δεν παγιδεύει για ποιο λόγο γιατί λες του Θεού είναι άμα ο Θεός που τον αγαπά πιο πολύ από μην, δεν ξέρει τι να κάνει εγώ θα ξέρω η δικέ μου δυνατότητε επάνω από τι δυνατότητε τη χάρτα του Θεού. Υποκαθιστώ εγώ την χάρη του Θεού. Αυτό όμω για να γίνει θέλει προσευχή μεγάλη. Θέλει βαθιά πίστη. Αλλά ποια πίστη όταν η καρδιά μου δεν έχει στιγματιστεί από το όνομα του Χριστού. Από εκεί ξεκινά όλα πάλι. Τι θέλει η καρδιά σου. Θέλει το γεωργάκι σου. Τη μελλονίτσα σου ή θέλει το Χριστό. Τι θέλει, για πετε μα. Από εκεί ξεκινά η ιστορία. Τι θέλει τον άντρα τη γυναίκα για να λειτουργήσει και σώθηκε η ιστορία τη ζωή σου. Επομένως η εξάρτηση αυτή Δεν είναι ακριβώς η άρνηση του Θεού Ή η φανέρωση ότι δεν πιστεύουμε στον τον Θεό Η καρδιά μας δεν είχε ξεκαθαρίσει Επομένως Ποια είναι η ίση εξάρτηση Θα πούμε τους καρπούς της Για να καταλάβουμε η ίδια εξάρτηση είναι αυτή που δεν καταπιέζει. Που δεν πλοκάρει τον άλλον άνθρωπο. Που δεν του δημιουργεί μια αίσθηση να πνίγεται. Αχ τι ρε που τα λέτε πάτερ, δεν υπάρχει πιο πνιγυρό πράγμα από αυτό. Πάτε τι να κάνουμε, ε, να πάμε στην αυτή τη σχολή, να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αχ σας παρακολούω, από εσάς δεν υπάρχει η κόλαση από αυτό το πράγμα. Καλύτερα να ακούσει ένα άνθρωπο σου εξομονήτειες χιλιάδες αμαρτίες και λες τι ώρα που τα λέει πάρα σου όλοι πράγματα Μαμά δεν είχαμε βρήκαμε Έφαγες πάπερα δυνάτησες Όλα αυτά Είναι εξαρτής, δεν είναι ελευθερώνος Δεν έχει αγάπη αυτό το πράγμα όλους βγάζει το αποθυμμένο του πάνω στην πλάτη σου Και αυτό γινάνε τις συγκρίσει, Συγκρίσεις, κατακρίσεις Υπόνοιες Έτσι, λοιπόν, το αποτέλεσμα της εξαρτήσεως της άρρωστη είναι αυτό. Ποιο άλλο μπορεί να είναι το ότι μας κάνει να μην βλέπουμε ισότιμα και τα άλλα πρόσωπα και να κάνουμε διακρίσεις και να κατακρίνουμε. Επειδή θέλω να έχουμε δικό μας κάποιον άνθρωπο, για να το διασφαλίσουμε, γίνομαστε τελείως πτωχοί. Βρίσκουμε έναν άνθρωπο, τον κάνουμε Θεό, και χάνουμε όλοι μας την ελευθερία Η αληθινή εξάρτηση Η καταθέν εξάρτηση ζωντανεύει τον άνθρωπο το κάνει δημιουργικό Τον, κάνει α, τον το, απλώνει την καρδιά του Τον κάνει θετικό Τον κάνει δημιουργικό Τον κάνει οικουμενικό Είναι έξω από το πνεύμα της κατακρίσεως Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε τον εαυτό μα Έχουμε σχέσει Που μας κλείνουν Είναι άρρωστη εξάρτηση Έχουμε σχέσει που μα γεννούν όρεξη για ζωή, είναι η η εξάρτηση. Έχουμε σχέσει που μα κάνει να βλέπουμε αγαπητικά και του άλλου ανθρώπου αδιακρίτω, είναι υγιή η εξάρτηση. Αν μα φέρει όμω διαδιάθεση να χωρίσουμε τους ανθρώπου σε δικού μα και εκτό, σε εντό και εκτό, γιατί δηλαδή θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό που απολυτοποιήσαμε, είναι αρρώστια. Και ευδοκιμή στην Εκκλησία πάρα πολύ καλή αυτή η αρρώστια, όταν είναι και μεγάλο τάρετ τον οποίο προσκυνούμε πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτά τα συστήματα και ο παπάς ως εις εξιμό εστί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και η εξάρτησή μας είναι από τον Θεό και μόνο και εν Χριστό εξαρτόμεθα από τον άλλο γιατί είναι ο δρόμος ο άλλος που μας πάει στον Θεό δεν είναι ο δρόμος που γίνεται τροχοπέδι να αρνηθούμε και να απομακρυθούμε από τον Θεό Συνεπώς λοιπόν η ερωτική σχέση, η συγχυγική σχέση είναι μια σχέση που δεν μας καθυλώνει, δεν μας κλείνει, μας ζωντανεύει, μας ελευθερώνει, μας πάει πάρα πέρα. Αλλά όταν επαναλάβουμε θα πάμε στο πρώτο ερώτημα. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλει η καρδιά μας και ζείται τι φαντασιώσεις της κι είναι εξαρτημένη από αυτές και δεν μπορεί να το δεν μπορεί να δει καθαρά τίποτα στη ζωή του άνθρωπος Στο ερώτημα λοιπόν ποιο είναι ο λόγος των σχέσεων απαντάτε εφόσον διαπιστώσουμε ποιο είναι ο λόγος της δικής μας καρδιάς εφόσον λοιπόν διαπιστώσουμε ποιος είναι ο λόγος το αίτημα, ο πόθος της δικής μας καρδιάς, αυτό είναι αποκαλυπτικόν κάθε ανάλογου ερωτήματος που λέγει ποιος είναι ο λόγος αυτού ή του άλλου πράγματος. Θέλετε κάτι άλλο? Ξέρω ότι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, οι άνθρωποι έλαβαν του της ηρεσίας που έκαναν και βοητεύονταν. Και και μόνο για να μην για τον Χριστό. Και πήγαιναν τους φιλελεύθερους τους Και τελικά και δεν είχαν και πίεση της δυνάμεις το αλλά μόνο για τον Χριστό. Μιλάω για τη μεγάλη συζήτηση της Εάν κάποιος άνθρωπο δεν έχει φτάσει σε βασικό σημείο πώ μπορεί να κάνει η θυσία. Μπορεί Πάρα πολύ σωστή η παρατηρήσή σας ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα πάνω από την πίστη μας και ασφαλώς η θυσία είναι ανάλογα, αναλόγω της χάριτος του Θεού ή αν θέλετε η θυσία μας είναι η θυσια μας ειναι Εκ του περισσεύματος της χαράς της καρδιάς μας. Μη εκλείπεις η έκτινος ανάγκης. από το πλήρωμα της χαράς μας γεννάται η πραγματική θυσία. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η χαρά της καρδιάς μας. Φίσως λοιπόν διώξουμε, επιδιώξουμε την χαρά της καρδιάς μας. Στο βαθμό που η καρδιά μας χαίρεται. Στο βαθμό αυτό κάνει τη θυσία Τη θυσία αυτή που δεν θα μας προδώσει Πότε μας προδώνει η θυσία αυτή Όταν λέμε Έκανα τόσο και τι κατάλαβα Έκανα τόσο και με, μεταλλεύτηκε ο άλλος Κάνω τόσα και εσεί δεν μου κάνετε τίποτα Πόσε θυσίες έκανα και ένα ευχαριστή μου είπατε Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα Όταν μπαίνει η θυσία Σε μια λογική αυτού του είδους Είμαι γιατί δεν υπάρχει ανάλογη πίστη δεν υπάρχει ανάλογη η χαρά της καρδιάς μας και την κάνουμε από κάποιες ψυχολογικές ανάγκες για να βρούμε κάποια καταξίωση και αποδοχή από τους άλλους και όταν δεν την αυτή τη αποδοχής φτάνει ο άνθρωπος σε αυτή την κρίνια σε αυτή τη μιζέρια του οπότε έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο άνθρωπος προετοιμάζει την καρδιά του ελκύει την χαρά στην καρδιά του και εκ του Τη καρδία του, τη χαρά τη καρδία του, πράττει με ηλαρών, με ηλαρών πρόσωπων αυτήν τη θυσιαστική διαδικασία. Κανεί άλλο. Να συμπληρώσουμε λίγο αυτό που είπε ο Παλιάνο. Σκεφτείτε Οι αρικοί μάρτε δεν είχαν αυτή την πίστη που έρχεται να έχουν για τον Αντιγερμαντή, αλλά είχαν την καλύτερη άξιο ναι Αλλά πάλι από την χάρη του ξεκινούμε εμείς και ελκύουμε τα σπλάχνε εκτιμών του Θεού και αυτό προχωράει μετά ασφαλώ. και Ο φόβος της μοναξιάς είναι το 90% των σχέσεων και των γάμων να μην πω 99% και να μην πω 101% Ο φόβος λοιπόν της μοναξιάς είναι που οδηγεί τον άνθρωπο σε σχέσεις Αρχικά ο φόβος της μοναξιάς δεν είναι κακό γιατί είναι αφυσική η μοναξιά Δεν είναι κάτι φυσικό η μοναξία στον άνθρωπο Είναι μια εφάμαρτως κατάσταση η μοναξιά Επομένως ο φόβος της μοναξιάς είναι κάτι πολύ φυσικό και δεν πρέπει να αρέσει ο άνθρωπο στη μοναξιά και να βολεύεται σε αυτήν. Βεβαίω, για να είμαστε αντικειμενικοί, το 95% του αγάπη είναι από το φόβο τη μοναξιά και το 5% το αγάπη είναι από το φόβο τη σχέση. <ΣΣ> Βολεύονται στη μοναξιά και όταν περάσουν τα 40 και. Λοιπόν, του το, το, το φόβου του το κόστου που έχει μια σχέση. Γιατί κόπο σχέση. Έχει κόστο η σχέση. Λοιπόν, ο φόβος τη μοναξιά οδηγεί στη σχέση. Ναι. Είναι, είπαμε, υγιέ το να φοβάται ο άνθρωπο στη μοναξιά και είναι καλό να βρει στους τόπους να βγει από τη μοναξιά. Και αυτό και μόνο τον φέρει τον άνθρωπο κοντά σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Σύμφωνοι. Όταν θε κάποιον άλλον άνθρωπο κοντά, θα φά τα μούτρα σου όταν φασταμού τρως τι γίνεται τι υπόβαθρο υπάρχει για να το αντιμετωπίσει ο άνθρωπος με τρόπο που να εξελίσσεται και όχι να καθυλώνεται και να πάει πίσω αλλά φοβούμεθα πως η βασικότερη μοναξιά είναι η μοναξιά όχι μόνο έναντι του άλλου αλλά έναντι του εαυτού μας η βασικότερη μοναξιά δεν είναι αντί του εφήμερου αλλά είναι αντί του αιωνίου Είναι μεγάλη μοναξιά να είσαι στο σπίτι σου και να μην είσαι άνθρωπλα να μιλήσει. Ναι. Το αμάξι Θα το συνεχίσουμε εμείς θα το βγάζουμε εμείς. Λοιπόν η μεγαλύτερη μοναξιά Ασφαλώς είναι μεγάλη μοναξιά το να μένει ο άνθρωπος στο σπίτι του και να μην συνομιλεί με κανέναν. Αλλά μεγαλύτερη μοναξιά όταν αντιληφθείς το γεγονός της υπάρξεός σου μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Όταν αντιληφθείς τον εαυτό σου μετά τα όρια του θανάτου. Τι γίνεται. Πόσο μετέωρος είσαι. Και πραγματικά πόσο υπαρξιακά μόνος είναι ο άνθρωπος. Αν πει ο άνθρωπος σε μια δικασία να αναζητήσει την λύση αυτής του της μοναξιάς ζητώντα κοινωνία ζωής και αλήθειας και αναζητεί τη μετάλληψη της αλήθειας τότε του ανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Επειδή όμως προσέξτε δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτήν την ανδρεία να κάνουν κάτι τέτοιο, τι κάνει ο Θεός. Μας στέλνει τους συνανθρώπους μας. Μας στέλνει το σύντροφο. Ο σύντροφος είναι μια παράκληση, μια παρηγοριά στην ψυχολογική μοναξιά μας που είναι καρπός της υπαρξιακή μοναξιάς μας όχι να το χρησιμοποιούμε σαν ναρκωτικό και να ξεχαστούμε αλλά να μας αφυπνήσει να μας ζωντανέψει αυτή την αίσθηση τη υπαρξιακής μοναξιάς και συνοδυπορώντας να βρούμε την απάντηση και τη λύση και έρχεται και ένα άλλο, μια άλλη απάντηση στο ερώτημα που ετέθη στην αρχή ή ποιος είναι λόγος της σχέσεως <coughs> αυτή λοιπόν ποιο υπαρξιακή μοναξιά μας <coughs> αυτός ο υπαρξιακός μετεωρισμό μας εναντί του μυστήριου της ζωής τον άνθρωπο τον τρομάζει και η αναζήτηση της λύσεως είναι τόσο επώδυνο που θέλει πολύ μεγάλη δύναμη ο άνθρωπος να έρθει αντιμέτωπος με τον θάνατο να έρθει αντιμέτωπος με το αιώνιο να έρθει αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα θέλει μεγάλη άσκηση ενσωτερικήν ο άνθρωπος και ο Θεός γνωρίζοντα την αδυναμία μας μας στέλνει το σύντροφό μας που είναι σύντροφο όχι για να κάνουμε παιδιά. Είναι σύντροφό μας σε αυτή την πορεία αυτή τη αναζήτηση. Και έχουμε κάποιον που λίγο μας χαϊδεύει, λίγο μας παρηγορεί, ενισχύμαστε τον άλλο γιατί τρομάζουμε μόνοι αναζητώντας το άγνωστο. Και θέλουμε κάποιον από κοινού να αναζητήσουμε την απάντηση σε αυτό το άγνωστο. Το κάνουμε αυτό στη σχέση, δεν το κάνουμε. Αλλά ψάχνουμε Αυτή λοιπόν η αναζήτηση από κοινού Ταπεινώνει τον άνθρωπο Συγκρατεί την έπαρση και των του Με αυτόν τον τρόπο το ουσιαστικό Όπως δηλαδή κάποιος είναι στην έρημο Και θέλει να ξαποστάσει κάπου για να πάρει δυνάμεις Ή αυτή είναι και η συζυγία για τον άνθρωπο είναι οι ανθρώπινες παρηγοριές ε, Δεν αντέχει ο άνθρωπος στο ερώτημα τι γίνεται μετά και ποια είναι η αλήθεια. Και, θέλω, και δεν είναι και αν, αν υποκαταστήσουμε αυτόν τον πραγματικό λόγο της σχέση και της συζυγίας με άλλες προσδοκίες και τις απολυτοποιήσουμε διαστρέφουμε την καρδιά μας. Ο άλλος λοιπόν καλός ή κακός είναι ο σύντροφός μας σε αυτήν την επώδυνο διαδικασία αναζήτησης του αιώνιου και ικανοποίησης του υπαρξιακού μας ερωτήματος. Και επειδή δεν αντέχουμε μόνοι, θέλουμε κάποιον συνοδοιπόρων αναζητητήν αυτής της αλήθειας. Ο έρωτας ο ανθρώπινος είναι μία προτύπωσης και μια πρόγευσης του πνευματικού έρωτα της σχέση με τον Θεό όταν άνθρωπος όμως εγκλωβιστεί σε αυτόν και τον απολυτοποιήσει και ο έρωτας γίνει μια μηχανιστική έμονο διαδικασία για να ξεπεράσει ο άνθρωπος το αίσθημα της καταθλίψεως που το συνέχει και της αποτυχίας του, ιδιαίτερα της υπαρξιακής, τότε ο έρωτα από βοηθητικό στοιχείο γίνεται η στοιχείο που καθυλώνει τον άνθρωπο. Ο έρωτα λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία και ο ψυχικός και ο πνευματικός και ο σωματικός είναι μία πρόγευση της χαράς του παραδείσου και δίνει μία αγωγή των, στον άνθρωπο για να τον παραπέμψει προς τα εκεί να του δώσει μία προωθητική δύναμη προς τα εκεί αν όμω ο άνθρωπος χάσει την βάση του την θεραπεία της καρδιάς του και η καρδιά του είναι ταλαιπωρημένη κατακομματιασμένη σε χίλια όνειρα και χίλιους στόχους τότε θα αναγκαστεί να βρίσκει τον έρωτα ως το ναρκωτικό του που θα του δίνει έναν ψεύτικο παράδεισο και όσο πιο καταθλιπτικός είναι ο άνθρωπος όσο πιο στρεσαρισμένος υπαρξιακά είναι ο άνθρωπος και όσο πιο αποτυχημένος νιώθει τόσο παίει γαλύτερη ανάγκη από εξαρτήσεις του γεννά και τόσο πιο θυλίδωνος είναι ο άνθρωπος για να καλύψει αυτήν Του την έλλειψη. Κανείς άλλος? Πατέ, πρέπει να κάτι. Πρώτα, την Ναι, ναι. να παρακαλέσει. να πάρει πίσω. Αλλά πάει και από συνέβη μεγάλο η του Σαφέστατα, σαφέστατα, η ευγνωμοσύνη είναι μια δοξολογία, είναι μια αναφορά, είναι μια αγαπητική προσέγγιση του Θεού. Mm. Εμείς mm. ο λεπτός Κύριο Κύριος, εγώ. Ε, αν μπορέσω να τα πράσω καλά, εγώ το κυρμός της Κυρίας ότι κάποιος παντρεύτηκε από που, και που ή, ο ή, λογούς, το να παντρεύεται όπως συμφέραν, ή από ανασφάλειο. Για χιλιάδες άλλους λόγους, πάντως, δεν έχουν καλοκροαίρετη βάση. Η συμμασία έχει το λόγιο είναι παντρεύεται ή την πορεία που θα ακολουθήσει μετά. Ελάχιστοι άνθρωποι και ίσως να μην υπάρχουν που κάνουν κάτι ξέροντας για τι κάνουν και κάνοντας το μυγήβας γιατί κάποιος μου είπε την προηγούμενη τρίτη έτσι όπως τα είπε, δεν λένε να μην έχουμε καθόλου σκέψη να ησυχάσουμε. Και πολύ μπερδεμένα μας τα είπες. Πάτερ πω από τόσο πολύ θα το ψάχνουμε το πράγμα. Κανείς άνθρωπος δεν ξεκινάει. Θα ήταν πολύ ιδανικό. Τόσο ιδανικό που θα μοιάζει για είναι, απίστευτο για να είναι αληθινό. Σπανίος ο άνθρωπος ξέρει γιατί προχωράει και ψάχνοντας το τόσο πολύ ή σε αυτό το πλαίσιο αλλά άλλο αυτό και άλλο μέσα στη διαδικασία της πορείας της σχέσεως να μην το ψάξεις να μην το παιδεύσεις εμείς τώρα τι κάνουμε δίνουμε αφορμέσεις στον άνθρωπο πρώτο να μην νομίζει ότι είναι καλά για τους παντρεμένους και να μην θεοποιήσει αυτός που έχει να παντρευτεί το γάμο Και, και να μπει Σε μια διαδικασία Να μην βολευτεί στα ελάχιστα Αλλά να ψάξετε ουσιαστικά Και αυτό είναι πορεία ζωής Και η πορεία της ζωής Κρίνεται Από το, πο, πο, από το πόσο Φιλότιμο έχει ο άνθρωπος Να δει με μεγαλύτερη ευθύνη και αξιοπρέπεια και σεβασμό στον εαυτό του και τον άλλο. Επίσης, κατά ανάλογων τρόπων, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί μοναχοί. Αν ξέρουν γιατί έγινε μοναχή και αν έγινε για τον πραγματικό λόγο. Όμως είναι αναγκασμένος ο μοναχός για να μπορέσει να ισορροπήσει, για να μην παλαβώσει να αναζητήσει αυτή την χαρά. Αλλιώς δεν μπορεί να κρατηθεί, δεν μπορεί να αντέξει. Στον αρχόμενο εκκλησία η ασκητική της δεν έχει να κάνει με την ενδυνάμωση απλώς των φυσικών λειτουργιών και δυνατοτήτων, αλλά έχει να κάνει με την αναζήτηση αυτής της χαράς, αυτού του προσώπου, αυτής της σχέσεως. Αλλά πολλοί άνθρωποι που δεν παντρεύονται, που δεν είναι μοναχοί. Μπορεί να μην παντρεύονται διαφόρους λόγους αλλά θα μου επιτρέψουν αυτοί οι άνθρωποι να πω πως είναι σε μια ονεκτικότερη θέση πνευματικά από τους παντρεμένους γιατί δεν έχουν τον τρόπο των καθημεριών να ταπεινώνονται με τους σύντροφών τους γίνονται είναι το πιο ιδιόρυθμοι και ιδιότροποι να σε διδακασία που καθημερινά θα κοπιάζουν με κάποιον άλλον και θα συγκρίονται τα θελήματά τους με το θέλημα του άλλου όμως και ο καλός Θεός δεν ξέρουμε πάλι πως οικονομεί τον κάθε άνθρωπο για αυτούς η ταπείνωσή τους μπορεί να είναι το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν τη ζωή τους μόνοι τους και να μην έχουν ανθρώπινη παρηγορία και αυτό δεν είναι λίγο, λιγότερο επώδυνο. Απλώς είναι πιο εύκολο άνθρωπος να βαλτώσει στην ιδιορυθμία του και στην προσωπική του απεδευσία. Να μην παιδεύετε και να μην εξελίσσετε και να μην αναπτύσσετε. Αλλά όλα αυτά είναι τόσο σχετικά, όσο πλούσιο είναι το σχέδιο του Θεού για τον καθένα. economía y Ναι, το ερώτημα που ετέθη είναι ότι πολλές φορές συντροφικότητα γεννά επιθυμείες οι οποίες δεν ελέγχονται εύκολα. Τι πρέπει να ισορροπήσει ο άνθρωπος. Εξέρετε, καμία επιθυμία δεν ελέγχεται εύκολα. Είτε έχει σύντροφο, είτε δεν έχει σύντροφο. Είναι επιθυμία. Έχει να κάνει λοιπόν με την προσωπική καλλιέργεια. Λύση, οι λύσεις που υπάρχουν είναι δύο. Η μία λύση είναι να αποθήσει τι επιθυμίε σου να τις καταπιέσεις, τις καταπλοκώσεις να επικυριαρχήσεις πάνω τους σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει δεν είναι πολύ ε, θετικά τα αποτελέσματα και σπανίως επιτυχα, επιτυχάνει ο άνθρωπος η άλλη περιπτώση είναι να βρεις τον τρόπο που θα με τα μορφώσεις θα μεταμορφώσεις θα τι επιθυμίε σου και θα τις δώσεις ένα άλλο περιεχόμενο στο οποίο αναπάβεσαι ένα άλλο περιεχόμενο στο οποίο θα νιώθεις την πλήρωση της επιθυμίας σου με έναν άλλον τρόπο και εδώ ακριβώς είναι και το μυστικό Τη άσκηση της Εκκλησίας που θέτει πολλές φορές κάποια πόρου γιατί και είναι γιατί το άλλο όταν η Εκκλησία θα σου αποκλείσει μια ικανοποίηση επιθυμίας είναι γιατί πέρα από τα άλλα θα σε παιδαγωγείς να βρεις ένα άλλον τρόπο ικανοποίηση επιθυμίας στο οποίο επιτυγχάνεται η ορίμανση του ανθρώπου και του προσώπου παράδειγμα όταν λοιπόν Τι, ποιος είναι ο στόχος είναι η νίκη των παθών στην εκκλησία δεν είναι η απόθεσή τους αλλά η μεταμόρφωση του πάθους δηλαδή η δύναμη της αγάπης είναι που σε κάνει να σέβεσαι τον άλλον και να περιορίζεις τις επιθυμίες σου επειδή δεν είναι να εκδηλωθούν και δεν είναι κατάλληλος ο καιρός η δύναμη της αγάπης αν αγαπάς τον άλλον μπορείς και ελέγξει επιθυμίε σου αν αγαπάς την επιθυμία σου πάνω από τον άλλον δεν ελέγχει επιθυ επιθυμίε σου άρα αυτό που γεννά την επικυριαρχία έναντι τον, επιθυμι τον επιθυμιό είναι η αγάπη και ο σεβασμός του προσώπου αν θέτω πάνω από τις επιθυμίες μου το πρόσωπο του άλλου και θεωρώ ότι η επιθυμία μου δεν είναι μια πρόσωπος διαδικασία αλλά είναι επιθυμία μου για το πρόσωπο του άλλου τότε αυτό με γεννάει την αφορμή και τον λόγο να επικυριαρχήσω πάνω στις επιθυμίες μου όταν δεν θα κάνω καλό στον άλλο Άρα η αγάπη είναι η αιτία και ο λόγος που με κάνει όρημα και διακριτικά να αντιμετωπίζω τις επιθυμίες μου και ακριβώς ο βαθμός της εγκρατείας μου έναντι την επιθυό μου μαρτυρεί και την ποιότητα της αγάπης και του σεβασμού του προσώπου έναντι του άλλου θυμίζω το πρώτο ερώτημα που αποτέθηκε πριν δύο φορές σου λέει άλλος ε δεν θα έχουμε σχέσει, άρα τι κάνουμε θα βάλεις τα πόδια και θα φύγει Τι θέτει ο άλλος πάνω απ' όλα Την αγάπη του προσώπου ή την επιθυμία του Αν υπάρχει αγάπη του προσώπου Σέβεσαι τον άλλον Γιατί Σε γεμίζει η αγάπη για τον άλλον άνθρωπο Είναι λίγο το να σε αγαπά κάποιος να, να τον αγαπάς Να ενδιαφέρεται για σένα και να ενδιαφέρεσαι για αυτόν Να το φροντίζεις και να σε φροντίζει, Να νοιάζεσαι και να νοιάζεται Είναι ελάχιστο Τι είναι μόνο η ικανοποίηση του σώματος άρα με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η δύναμη της αγάπης και το φιλότιμο και η τιμή για το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου αν δεν υπάρχει ως βάση της ασκήσεως η αγάπη για το πρόσωπο και αν το περιεχόμενο τη ασκήσεως δεν είναι το πρόσωπο αλλά η ηθική μας η βελτίωση των δυνατοτήτων μας και ικανοτήτων μας δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο καταπιέζει τον άνθρωπο και δεν έχει τις προϋποθέσεις ο άνθρωπος να αντισταθεί σε επιθυμίες του Καταρχήν επίσης να πούμε πως η επιθυμία δεν είναι κάτι μεμπτό δεν είναι κάτι αφύσικο θα ήταν αφύσικο να μην έχει επιθυμίες ο άνθρωπο. Έχει λοιπόν επιθυμίες Αλλά οφείλει να δώσει λόγο Στην επιθυμία του Δηλαδή να θέσει ως κέντρο της επιθυμίας του Το πρόσωπο και την αγάπη για τον άλλο Αν θέσει αυτό Ως προϋπόθεση τότε μπορεί Να αντιμετωπίσει την επιθυμία του Μα και η άσκησή μας Και η τήρηση των εντολών του Χριστού Τι λέει Εάν με αγαπάτε θα κάνετε τις εντολές μου λέει ο Δεν λέει τις εντολές μου για να είστε μάγκες εάν με αγαπάτε θα τηρεις εντολές μου η αγάπη για τον Θεό η προσδοκία του Θεού η προσδοκία της χάρητος είναι που γεννά την δύναμη για να αγωνιστούμε χωρίς την προσδοκία αυτής της χάρητος και της αγάπης δεν έχει νόημα η άσκηση δεν έχει νόημα αγώνας η εγωιτεία της ορθοδόξου εκκλησίας αυτή είναι ασκήσει το όνομα της αγάπης ασκήσει την προσδοκία του προσώπου ασκήσεις για να έχει συνάψη σε σχέση δεν ασκείσαι για να έχεις έναν αυτοδιάλογο να αρκησιστικό με τον εαυτό σου για να ερωτευθείς τις δυνατότητές σου για να φτάσεις σε αυτή την πλάνη του αυτοερωτισμού τη αυτοικανοποίησης που πω έκανα αλλά φτάνει άνθρωπος σε διάφορες μεθόδους ασκήσεως για να δει το φως να λατρέψει το φως αλλά αυτό το φως είναι η δύναμή του είναι το φως του εαυτού του και δεν είναι το φως του Θεού Η άσκηση ορθόδοξος είναι αυτή που σε οδηγεί στο σταύρωμα του ιδίου μεταπτωτικού φύλλα αυτού θελήματος για να υπάρξει ο χώρος και η δυνατότητα να βλέπεις το πρόσωπο του Θεού Λοιπόν το ζητούμενο της ασκήσεως δεν είναι η αυτοθέωσή μας το ζήτημα της ασκήσεως είναι η συμμετοχή μας στη χάρη του Θεού Είναι η έβρεση του προσώπου του Χριστού Κανείς άλλος ε, Θέλω να διευκρινίσουμε λίγο για την αλήθεια Η αλήθεια της ζωή μας οδηγεί στον Θεό ή στον Ιησού Ή ο Ιησούς μας οδηγεί στην αλήθεια να μας οδηγεί στην αλήθεια να προωρήσω τον Ιησού explicitly αλήθεια της ζωής η θελωσφία της σχεσίας Η αλήθεια της ζωής τι εννοείται Τόση ώρα διε λέγουμε για την αλήθεια της ζωής τούτι μέσα στην αλήθεια της ζωής για τον συνάνθρωπο η ζωή... Ναι. Ε, να ξεχωρίσουμε ισώς δεν είναι σωστή η ώρα που χρησιμοποίησα Όταν λέγουμε αλήθεια η αλήθεια δεν διαφέρει από τον Χριστό Η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι η αλήθεια και η, η αλήθεια της ζωής όπως το είπαμε στην καθημερινότητα είναι ο, είναι ο Χριστός σε όλες τις εκφάσεις της ζωής μας. Είναι αποκαλυπτόμενος ο Χριστός στη ζωή μας. ειναι καθημερινό γεγονός δίνει τίποτα άλλο. Είναι ο Χριστός που μας καλεί. Δεν είναι κάτι ξέχωρο. Είναι Όχι. Και, και αν θέλετε και η φιλοσοφία είναι Χριστός και το φαγητό μεν ο Χριστός και ο σύντροφος μεν ο Χριστός είναι όλες οι αποκαλύψεις του Χριστού. Αν θα, εγώ, αν θα τις αποδεχθώ εγώ, θα είναι υπόθεση τη δική μου ελευθερίας. Δεν είναι το γεγονός που μου συμβαίνει κάτι αυτόνομο και ξέχωρο από τον Χριστό. Είναι ευκαιρία που μου δίνει ο Χριστός να είμαι κοντά του. Είναι ο Χριστός. Δεν έχει τα που... το λάθος... Κανένα δεν είναι το λάθος της φιλοσοφίας. Το λάθος της φιλοσοφίας... Είναι αν υπερεκτιμήσει τι δυνατότητέ τη. Και αν θεωρήσει ότι θα ανακαλύψει τον Θεό, κάτι το οποίο δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται. Αν θέλετε τι δυνατότητε τη φιλοσοφία είναι να περιγράψει τι αποκαλύψει του Θεού. Και να ενεργοποιήσει τη διάθεση του Θεού, του ανθρώπου, σε αυτή την αναζήτηση που αποκαλύπτει ο Θεό. Τα όρια τη φιλοσοφία είναι να ενθαρρύνει τον άνθρωπο στην αναζήτηση αυτού που αποκαλύπτει το Θεός. Και να του δώσει τους τρόπους μέσα από τους οποίους θα αποκαλύφθει ο Θεός στον άνθρωπο. Και να περιγράψει αποκαλύψεις. Να ανακαλύψει την αλήθεια. Να υποκαταστήσει την αλήθεια δεν δύναται. Αυτή είναι η πλάνη της φιλοσοφίας. Οπότε πάτε σε αυτή τη ζωή όλοι μοναχοί είμαστε. Και μαζί και μόνο είδο είναι ο πόνος. Διευκόντων να Πατέρα μου και Ισού Χριστέρε του Θεού Αύριο